Εμάς κοιτά ούτε αριστερά, ούτε δεξιά, κοιτάει μόνο μπροστά. Αχ, μου! Αυτή η πορεία δεν ήταν καθόλου νομοτελειακά προδιαγραμμένη. Ήταν αποτέλεσμα μια πολύ συστηματικής δουλειά.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 Να του μιλάει με κατά αυτόν τον τρόπο όπως λέμε όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργό ανακοινώνει από διάφορα βήματα πολύ σημαντικά νέα για τη χώρα μας ότι είμαστε παράδειγμα προς μίμηση και διάφορα άλλα τέτοια πάρα πολύ ωραία που τα είπε η Γλυκούλα. Και τα είπε και με γλυκούλικο τρόπο. Όπως με γλυκούλικο τρόπο η αδερφή του Γλυκούλη Πρωθυπουργού λέει κι άλλα. Ο Έλληνας πολίτης παραμονές των εκλογών θα καθίσει κάτω με τη γυναίκα του και θα κουβεντιάσει και θα πει «Τώρα εμείς τι θέλουμε». Θέλουμε. Έχει κάνει λάθη η Νέα Δημοκρατία, μάλιστα. Δεν μας αρέσει ο Μητσοτάκης γιατί περπατάει α, έτσι. Δεν είναι αυτό μόνο, Ήδιο είναι και η μισθή, έχει... είναι και η ακρίβεια που δεν αντιμετωπίστηκε παρκώ, Είναι και άλλα ζητήματα Βεβαίως. κυρία Μπακογιάννη, είναι μόνο αυτά που κουβεδιάσαμε στη μισή ώρα εμείς. Όχι, όχι, είναι πάρα πολλά Είναι τα τεράστια τα θέματα. τα θέματα. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Δηλαδή αυλώς... μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος τώρα μεταξύ μας με 880 ευρώ. Όχι, δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Σήμερα 1η Απριλίου Ο κατώτο μισθός διαμορφώνεται Στα 880 ευρώ μικρά Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος τώρα μεταξύ μας Με 880 ευρώ Όχι δεν μπορεί Δεν γίνεται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 πιστεύουν και είναι σίγουροι ότι δεν ζει κανεί με 880 ευρώ, έχουν εξασφαλίσει για όλους εσάς 880 ευρώ. Είναι τόσο καλή είναι τόσο γλυκούλικα όλα αυτά, με τίποτα δεν θα ζούσε, δεν θέλει να ζήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παλιά δήλωση με 800 ευρώ. Βάλαμε και την καινούργια δήλωση προχθές που ανακοινώνει το 880, μεικτά, μεικτά 880. Και η δήλωση τη Δόρα Μπακογιάννη από την συνέντευξη στο Χατζή. Είχαμε ακούσει χθε κάποια αποσπάσματα. Σήμερα διαλέξαμε αυτό το απόσπασμα με τη διαπίστωση ότι δεν ζει με 880 ευρώ. Όμω πανηγυρίζουν, το λένε συνέχεια και σα έχουν εξασφαλίσει 880 ευρώ. Τόσο καλά, τόσο ειλικρινά και κυρίω τόσο γλυκούλικα. Και γίνεται αυτό επειδή δεν έχουμε σε αυτή τη φάση περισσότερα λεφτά. Όμω, όπω θα ακούσουμε τώρα από έναν έχει πολιτικό, λεφτά υπάρχουν. Μέχρι χθε μα έλεγε δεν υπάρχει δημοσιονομικό κενό. Ναι. Έχουμε πρόβλημα λοιπόν. Ξαφνικά χθε είπε ότι βρήκα λεφτά. Αυτά τα ψέματα, α τα πει πουθενά αλλού. Mm. Λεφτά υπάρχουν. Αχλικούλα μου! Όπως έλεγε και ο προηγούμενος. Και θα σα πω τα ανταβρούμε mm. αύριο το πρωί. Τι μέρα έχουμε σήμερα, είναι Παρασκευή, αύριο το πρωί είναι Σάββατο. Τώρα σαβαδιάτικα, μην ψάχνουμε για λεφτά, να το βάλουμε από Δευτέρα. Να μα πει πού είναι τα λεφτά, θα ακούσουμε τώρα. Αλλά από Δευτέρα να ξεκινήσουν όλα αυτά, δεν πειράζει. Τόσα χρόνια έχουν φύγει χωρί λεφτά. Α φύγει ένα Σαββατοκυριακό ακόμα. Το κράτο επιδοτεί το ρεύμα το δικό σου και το δικό μου, ναι. ξέρετε με πόσο πόσο κάθε χρόνο. Mm -hmm. Πώ θα δίνει το κράτο στην επιδότηση του ρεύματο, δέκαδε εκατομμύρια. Mm -hmm. Το ξέρετε αυτό. Mm -hmm. Οι επιδοτήσει που δίνουμε στο τιμολόγιο τη ΔΕΗ, το κράτο θα δίνει για του καταναλωτέ, του ανθρώπου που καταλώνουν το ρεύμα, είναι δέκα δι το χρόνο. Πού πάντα δέκα δι, ξέρετε? Στου παρόχου ενέργεια. Αυτοί οι τύποι που έχουν χρηματιστήριο ενέργεια κατά 90% περασμένο και περνάνε τις τιμέ από εκεί μέσα. Mm -hmm. Μπορώ από την πρώτη στιγμή, κόβοντα αυτή την ιστορία και βάζοντα φραγή στου παρόχου ενέργεια, να κερδίσω 7-8 δι το χρόνο. Αχλικούλα <Τι> μου! <Τι> Να κερδίσω 7-8 δις το χρόνο 7-8 δις το χρόνο Κλείνατε επί δεξιά Αχ γλυκούλα μου δεν ήξεροτες να κάνει κοινοβουλευτικό έργο Εδώ θέλει να κάνει και κυβερνητικό έργο Μη συγκεκριμένη γλυκούλα Όπω λέει και ο Άδωνη Γεωργιάδη από τη Βουλή. Εδώ ο Κυριάκο Βελόπουλο μα είπε ότι θα εξοικονομήσει όταν γίνει κυβέρνηση 10 δι που είναι από του παρόχου και θα τα πάρει. Και θα βάλει φραγή. Και αυτά τα 10 δι θα τα δώσει. Παλιά έλεγε ότι 4-5 δι θα τα έδινε από του υδρογονάνθρακε, από του εξορίξει κάτω εκεί στην Κρήτη και παντού. Τώρα κι άλλα 10 δι, 14 δι δηλαδή, σύνολο, με εκείνα τα 4 δι θα έδινε σύνταξη 3.000. Ή μισθό 3.000, 4.000 μισθό, 3.000 σύνταξη. Βάλτε ό,τι θέλετε, έτσι κι αλλιώ. Τίποτα από αυτά δεν θα γίνει. Τώρα εξασφάλισα άλλα δέκα δι από του παρόχου, όπω είπε και πρέπει να πούμε ότι δεν ξέρω αν είναι δέκα δι αυτά που κυκλοφορούν γύρω από του παρόχου. Όλο αυτό είναι μια οδηγία, κατεύθυνση, δηλαδή κάτι παραπάνω και από το σύνταγμα τη χώρα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί κάποτε υπήρχε μια εταιρεία ρεύματο σε όλε τι χώρε, ξαφνικά. Ξαφνικά φτιάχτηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξουν πολλές εταιρείε και να βγάζουν αυτά τα δέκα δεκαδής Γιατί δεν μας άρεσαν σε όλους μας να πηγαίνει σε μια εταιρεία να είναι κρατική και να παρέχει φτηνό ρεύμα πως θα έπρεπε στον κόσμο και με όλα αυτά τα πολύ παλιά και ρομαντικά και παλιακά που είχαμε κάποτε Τώρα υπάρχουν υπάροχοι, υπάρχουν πολλέ εταιρείε, υπάρχει ο ανταγωνισμό. Για να καταφέρουν όλοι αυτοί να μοιράζουν τα δι μόνοι του και να τα πληρώνουμε όλοι εμεί. Δεν μπορεί κανεί να βάλει χέρι σε αυτό, γιατί θα έρθει η Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία την προσκυνάει ο Βελόπουλο, η ζωή Κωνσταντοπούλου, όλα τα υπόλοιπα κόμματα συστημικά, τα οποία λένε το ένα το άλλο και τα ο και δεν πρόκειται να πειραχτεί ευρώ από όλα αυτά. Το ξέρει ο Βελόπουλο προφανώ, δεν το ξέρουν οι ψηφοφόροι και ελπίζουν, όπω δεν το ξέρουν και οι άλλοι ψηφοφόροι και ελπίζουν όπω ελπίσαμε πριν 5-6 χρόνια τελευταία φορά. Και πάλι θα ξαναλυμπίσουμε ότι μπορεί να αλλάξει κάτι από αυτά τα άπειρα τη που πέφτουν γύρω μα, αλλά έχει φτιαχθεί έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν οι χώρε και οι κυρίω για να χρηματοδοτούν τι εταιρείε να κερδίζουν αυτά τα άπειρα δύ. Όλο αυτό λοιπόν, είναι κάτι πολύ ωραίο. Θα κρυθεί βεβαίω τι εκλογέ του 2027 και όπω είπε πριν λίγο στην κοινοβουλευτική ομάδα και Διάκο Μισοδάκη, θα κερδίσει αυτό. Θα το ξαναπω λοιπόν όσο πιο. Καθαρά μπορώ. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετία το 2027 και θα είναι νικηφόρες με μένα στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και θα είναι νικηφόρες με μένα στην πρώτη γραμμή της μάχης. Στου χτύπου τη καρδιά μου απόψε, στο φόρεσε. Δεν θέλω δανεικά φτερά, πετώ με τα δικά μου. Αχλικούλα μου, Πάνε Πάντα να μην σταχρωστάω Τα έκρυψα σε βράδια ξημερωτά Καλησπέρα και καλή βραδιά Κανένας μη τα δει Ποιος, ποιος Μόνο εσύ Ώστε η νέα δημοκρατία να είναι ξανά κυβέρνηση <Ρι> Αλλά και εμείς εδώ τον ίδιο αριθμό Και γιατί όχι και περισσότεροι Πάνω από 41%. Του το έλεγε πριν. Αρκεί λέει να το πιστέψουνε. Και χειροκροτούσαν οι άλλοι από κάτω και προδιέγραψε ότι θα πάρει θα ή ευχήθηκε ποσοστό πάνω από 41% για να είναι όλοι αυτοί περισσότεροι από όσους είναι τώρα. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Με τον ίδιο νόμος αρχηγό δεν μπορεί να γίνει αλλιώ. Ηγέτη μπροστάρη, ο τιμονιέρη, ο επιτυχημένο, ο αποτελεσματικό και βάλτε και άλλε λέξει που δεν έχουν καμία απολύτω ουσία. Χθε μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή. Κάποια στιγμή μπαίνει ο Άδωνο Γεωργιάδη, το βλέπει Ζωή εκεί πάνω από τα όρημα. Λέει καλό στον αρνητή του Ολοκαυτώματο. Παίρνει μετά το λόγο αρνητή του Ολοκαυτώματο για να πει ότι δεν είναι αρνητή του Ολοκαυτώματο. Ω την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που μπαίνει τα συνέδρια, με, ανα, με ανακοίνωσε ω αρνητή του Ολοκαυτώματο. Ποτέ στη ζωή μου δεν έχω υπάρξει ανητής ολοκαυτώματο. Πράγματι, και έχω ζητήσει εγώ, συγγνώμη, νευραϊκή κοινότητα, είχα επιτρέψει να συνδεθεί το όνομά με το βιβλίο του Κώστα Πλεύρου, είχα επιτρέψει να συνδεθεί το όνομά με το βιβλίο του Κώστα Πλεύρου, το οποίο αποτάσσομαι τα δεληγμίας. Είναι δυνατόν να είναι αρνητή ολοκαυτώματο. Δεν έχουμε βίντεο, δεν υπάρχει σχετική απόδειξη. Και όπως λέει ο ίδιος, είχε επιτρέψει την ωραία διατύπωση να συνδεθεί το όνομά του με το βιβλίο του Κώστα Πλεύρη που έλγε για το ολοκαύτωμα. Θα ακούσουμε τώρα πώς ακριβώς είχε επιτρέψει να γίνει αυτή η σύνδεση. Πριν να μου πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάμε το αγαπημένο μου βιβλίο. Mm. Ιδού. Μιλάω για το καινούργιο βιβλίο του κυρίου Κωνσταντίνου Πλεύρη από τις εκδόσεις Electron. Μιλάω για αυτό το βιβλίο το οποίο από την πρώτη μέρα που το δείξαμε έχει κάνει θράψη. Το βιβλίο βόμβα, εν πάση περιπτώσει. Κοίταξε. Είναι βόμβα. Άκου. Ότι είναι βόμβα, χθες το πήρε ένας φίλος μου, πολύ γυμνός στον και μου λέει το εξής. Με πήρε τηλέφωνο. Και μου λέει τι βιβλίο είναι αυτό. Λέει πόσο φαίνεται. Μου λέει ρε, φοβάμαι να το έχω πάνω στο γραφείο. Το βάλω από κάτω, μην εκραγεί. <laughs> Πραγματικά δεν είναι υπερβολή. Ομολογώ, ομολογώ. Είναι βόμβα. Στο βιβλίο αυτό ο κ. Βλέμπερτ ξετάζει τον εαυτό του. Ναι. Φοβάμαι, λέει, το διαβάζει και λέει. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατό. Είναι δυνατό. Και με τέτοια στοιχεία μέσα που δεν χωρούν καμία αμφισβήτηση. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατό. Και ηχό δίπλα. <laughs> ο αδερφό Λεωνίδα, ο οποίο είναι δυνατόν, Λεόνα είναι δυνατόν, επαναλαμβάνει ο άλλο με αυτή τη φωνή την τελείω. Ε από τραβηγμένοι από το παρόν εκεί και αυτά τα πάρα πολύ ωραία λοιπόν κάπω έτσι συνδέθηκε το όνομά του με το βιβλίο του Κώστα Πλεύρη με τι ενθουσιασμό πουλάει το συγκεκριμένο βιβλίο από ένα μόνο χητικό γιατί το πούλησε για πολλές μέρες απλά εμείς έχουμε αυτό το ένα χητικό οπότε είναι δυνατόν να συνδεθεί και να είναι αρνητής ολοκαυτώματο, όχι βεβαίω. Σε σχέση με το έγκλημα στα τέμπη είναι πολύ ενδιαφέρουσα η προσπάθεια που καταβάλουν δημοσιογράφοι και υπουργοί να πείσουν ότι δεν έχει γίνει καθόλου καμία συγκάλυψη, τίποτα απολύτω και στρέφονται προ το Βερβεσό που ήξερε το πόρισμα, το οποίο το έχει καταθέσει τη δικογραφία ο Βερβεσό, στο πόρισμα, αλλά έλεγε άλλα προφορικά. Αλλά υπήρχε στη δικογραφία του Μπακαήμη. Τέλο πάντων, είναι πολύ σύνθετο όλο αυτό και είναι ενδιαφέρουσα και η προσπάθεια υπουργών να διαλέξουν ποια πραγματογνωμοσύνη του κάνει. Αυτό κάνει κάθε μέρα ο Φλωρίδης. Μια πραγματογνωμοσία είναι ένα πόρισμα ενός εξαίρετου καθηγητή, του κ. Δέδε, που αυτό βοηθάει σημαντικά στο να εξηγηθεί το φαινόμενο της πυρόσφαιρας και ό,τι έχει συμβεί εκεί, το οποίο είναι τελείως κόντρα σε αυτές τις ψεκασμένες συνωμοσιολογικές θεωρίες οι οποίες έχουν καταπέσει τώρα, αλλά το θέμα είναι πώς αυτό το ψέμα Η αλήθεια μάλλον θα φτάσει στον αλληλόγη. Στο καθόλου έχει ονομολογία του πώ με το έδωσα. Το έδωσα αυτό, αυτό λέει. Για άλλο κόμονη λέει. Όχι, όχι. όχι. Σόμει, σώμα. Μιλάει. Για... Για... Λίγκσυλόλιο. Λίγκσυλόλιο. Μιλάει, αφήστε λίγο. Για παράδειγμα, μιλάει υγκοί. για, για ένα ενδεχομένω, άγνωστο υλικό. Ωραία. Αυτό λοιπόν το άγνωστο του έωδα, αυτοί οι πραγματογνώμονες Λένε τι ακριβώς είναι. Mm. Mm. Mm. Ο Εόδα Σάμι είχε πει ότι είναι άγνωστο το υλικό και έρχεται τώρα μια άλλη πραγματογνωμοσύνη, ενό άλλου καθηγητή που πολύ τον πιστεύει, ο κύριο Φλωρίδης και μα λέει ότι αυτό ήταν τα ελαία, οπότε αυτό δέχεται. Υπάρχουν 11 μέχρι στιγμή πραγματογνωμοσύνε. Μισέ λένε τα από εδώ, οι άλλε μισέ τα από εκεί. Δεν ξέρω ποιο είναι ακριβώ ο αριθμό, αλλά μοιράζονται περίπου. Ε, ο Φλωρίδης διαλέγει τι μισέ. Αυτέ που τον συμφέρουν στο αφήγημά του, μάλιστα νιώθηκε δικαιωμένο και πολύ σωστά, γιατί είναι ο Υπουργό Δικαιοσύνη που είχε πει ότι δεν έγινε και τίποτα την επόμενη μέρα με τον μπάζωμα. Φύγαν από εδώ, πήγαν παραπέρα τα οστά των παιδιών και των ανθρώπων, μαζί με όλα τα αποδεικτικά υλικά. Και είχε πει και εκείνη την περίφημη δήλωση: πως Όσοι από του πολιτικού μιλάνε για μπάζωμα, είναι για τα μπάζα, αλλά όμω οι πολιτικοί μιλάνε επειδή μιλάνε συγγενεί. Όλοι οι συγγενεί, Πραγματογνωμόνων όλοι οι συγγενείς μιλάνε για τα μπάζα Θεωρείτε ότι η δήλωση σωστικά η πολιτική όπως εξηγήσατε μετά Είναι για τα μπάζα που λένε για μπάζωμα Ναι υπάρχει πιο δικαιωμένη δήλωση από αυτήν Εν τέλει Ναι υπάρχει πιο δικαιωμένη δήλωση από αυτήν Εν τέλει Αχ μου Εδώ υπήρχε μια φοβερή κατηγορία για την κυβέρνηση, με... η οποία ήταν μία λέξη. Mm -hmm. Συγκάλυψη. Όπου κανένα, ποτέ, κανένα δεν προσδιορίσε τι επιχείρησε η κυβέρνηση να συγκαλύψει. Τι, ποιον. Εγώ προτείνω να ζητήσουμε και μια συγγνώμη από την κυβέρνηση που κακώ δύο χρόνια τώρα όλοι, συγγενεί, κοινό, 80% του κόσμου, διαδηλώσει, χαμό. Δεν πιστεύω αυτά που λέγανε και πιστεύω ότι έχει γίνει συγκάλυψη γιατί είδαμε να μεταφέρεται όλο το πεδίο. Του εγκλήματος και να πηγαίνει παραπέρα. Και βλέπαμε όλα αυτά που βλέπαμε και βλέπαμε την εξεταστική και βλέπαμε και του δημοσιογράφου που πώς κινούνται, γιατί καταλαβαίνει πολλά από αυτού, του φιλικού δημοσιογράφου, δηλαδή του υπαλλήλου του μεγάλου Μαξίμου. Οπότε να ζητήσουμε μια συγγνώμη, έχει δίκη έχει δικαιωθεί. Όπω είπε ο ίδιο, υπάρχει πιο δικαιωμένη δήλωση από αυτή που είχε κάνει τότε για τα μπάζα. Και γενικώ έχει δίκιο, η κυβέρνηση είναι αθώα. Αθώα είναι φταίνοι επιβάτε που είχαν στη συγκεκριμένη αμαξοστοιχία και δεν πρόσεξαν να μπουν κάπου αλλού ή να κάνουν κάτι άλλο. Έχουν βγει και πολλές ομιλίες, συνομιλίες σταθμαρχών την επόμενη μέρα. Από αυτές θα ακούσουμε τώρα μία, μιλάει ένας άντρας και μία γυναίκα που είναι σταθμάρχες, είναι την επόμενη μέρα του δυστυχήματο και περιγράφουν πώς ακριβώ εκπαιδεύει η Ελλάδα 2.0 τους σταθμάρχες. Είναι άσα να πάνε και δεν είναι μόνο αυτό Είναι ότι και όλος, όλοι, όλοι είναι εναντίον μας Όλος ο κόσμος με εμά, με τον ΟΣΕ Δεν θα είναι, δεν Δε θα είναι Ήταν από άλλη δικότητα με μετάταξη Ήταν αλλά έκανε εκπαίδευση εδώ με αυτούς Ναι, έκανε με τους δικούς μας εδώ με οι την... Τώρα να σου πω κάτι, ήταν εκπαίδευση αυτή που του τρέχανε γρήγορα-γρήγορα να μάθουνε Τι να φόρεσαι, π... δεν ξέρω Έτσι τις εκπαίδευσεις ευθύνονται τώρα Κοίταξε, τώρα θα κεφάλια. Να π Ναι, γιατί πρόκειρα αναλάβετε, οι περισσότεροι δεν έχουν ιδέα της απ' η κυκλοφορία και πόσο ευθύνη έχει το να είσαι σταθμάντης και να κάνει κυκλοφορία, δεν το έχουν αντιληθεί τα περισσότερα παιδιά. Πού θα βρεθώ αύριο? Άσε, άσε, θα βγουν όλα στη φορά. Συγγρατήσουν. Πού θα βρεθώ αύριο μετά? Εσύ. Εκείς, το σπίτι σου είναι το μόνο σίγουρο, αλλά μην έχω σε παιδί τους συστηθείς οι παιδιά. Συγγρατήσουν. Συγ Δεν μπορεί να φαντήσεις πόσο κρατσιά είμαι αλήθεια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι είναι η ώρα να βγουν όλα ρε φίλα, όλα, όλα, όλα. όλα. Αναμενόμενο θα γινότανε. Αναμενόμενο ότι θα γινότανε, τα λένε οι σταθμάρχες μεταξύ τους, ξέροντας την κατάσταση που επικρατούσε, βλέποντας ποιοι ακριβώς είχαν προσληφθεί, με τι κριτήρια, με τι εκπαίδευση και πώς ήταν το ταπεραμέντο όλων αυτών, χωρίς να έχουν περάσει. Ψυχομετρικέ εξετάσει ή άλλου τύπου εξετάσει. Είναι πολύ υπεύθυνη δουλειά, πολύ σοβαρή δουλειά. Πόσο μάλλον σε ένα δίκτυο μπάχαλο, με μια γραμμή που ήταν ανόδου και καθόδου σε πολλά σημεία τη. Όλο αυτό φαντάζομαι πώ θα νιώθουν όταν το ακούν οι γονεί, όταν ακούν αυτού, ειδικά τι τελευταίε συνομιλίε, του θαυμάρχε να μιλάνε και να περιγράφουν πόσο αναμενόμενο ήταν. Το ξέραν, το έβλεπαν. Βέβαια, και οι συνδικαλιστέ είχαν στείλει και τα γνωστά χαρτιά αλλά είχαν πάει στο καλάθι των αχρήστων, από τον μεγάλο καραμαλή ο οποίος μας είχε δηλώσει ότι διασφαλίζει την ασφάλεια και ακούμε τώρα εδώ από τις ειδικούς, αυτούς που δούλευαν εκεί πόσο ασφαλή ήταν όλα αυτά Να φύγουμε από αυτό, να πάμε σε κάποιες πρωτιές της χώρας μας γιατί τώρα με τον Τραμ που ανακοίνωσε τους δασμούς ακόμη και σε κάτι νησιά του νοτίου ειρηνικού που είναι μόνο μπικουίνι και έχει ανακοινώσει δασμούς και έρχεται στους μπικουίνους ευτυχώ η χώρα θα κρατήσει όπως είπε ο Παύλο Μαρινάκης. Να ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη, παράλληλα η πρώτη χώρα σε ρυθμούς μείωσης του χρέους Άρα και μία θα από τις πρώτες και χώρες στην αύξηση του κατακεφαλήν ΑΕΠ με όρους αγοραστικής δύναμης. Αυτό δηλαδή που είμαστε ακόμα χαμηλά, που λέει αντιπολίτευση. Yeah, είμαστε πολίτευση. προτελευταίοι. Είμαστε προτελευταίοι, μισό λεπτό. Είμαστε προτελευταίοι σε αυτόν τον δείκτη, είμαστε αύξηση. <Το> Να θυμίσουμε ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα σε ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη ε, Όλοι το ξέρουμε αυτό και όλοι το βιώνουμε Το ξέρουμε επειδή το ζούμε Αλλιώς εγώ δεν θα το πίστευα Αν το έλεγε ο Γιατί λέω έχει λόγους να μας τα παρουσιάσει όλα πολύ θετικά. Αλλά το ζούμε όλοι Ξέρουμε πόσο ωραία είναι τα πράγματα Περνώντας από σούπερ μάρκετ σε ένα νοσοκομείο Μια ανάπτυξη παντού. Βάζοντα έσοδα-έξοδα, κοιτώντα τα ενίκια τις τιμέ των ακινήτων. Όλα αυτά λοιπόν αποδεικνύουν αυτό που μόλι ακούσαμε εδώ από τον κύριο Μαρινάκη. Ο Κυριάκο Μητσοτάκης λίγο νωρίτερα στην κοινοβουλευτική ομάδα δεν είπε μόνο ότι θα κερδίσουμε τι εκλογέ το 27. Το συνέχισε και το ολοκλήρωσε και με χειροκροτήματα και σε σκέτο ήχο, γιατί ηρέμησαν κάποια στιγμή οι βουλευτέ, λέγοντα ότι το να κερδίσει η Νέα Δημοκρατία το 27 είναι εθνική ανάγκη. Εκλογές θα γίνουν στο τέλος της ετραετίας, το 2027 και θα είναι νικηφόρες με μένα στην πρώτη γραμμή της μάχης ώστε η Νέα Δημοκρατία να είναι ξανά κυβέρνηση. Αλλά και εμείς εδώ, τον ίδιο αριθμό και γιατί όχι και περισσότεροι. Αρκεί να το πιστέψουμε πρώτα και πάνω απ' όλα εμείς οι ίδιοι. Αυτό επιβάλλει σήμερα. Αυτό επιβάλλει η εθνική ανάγκη. Και δεν είναι... Αυτό το οποίο σας λέω δεν είναι, θα έλεγα, ούτε προσωπικό στοίχημα, ούτε νομοτελειακό κομματικό καθήκον. Αυτό επιβάλλει σήμερα η εθνική ανάγκη. Αχ, κούλα μου, δεν ότι να κάνεις κοινοβουλευτικό έργο. Κούλα, παγκώς. Αυτό επιβάλλει σήμερα η εθνική ανάγκη. Άι. Kula. kula kula Kiriako kula, de Haralam de no, Kula kula A ah, kula mu la pia, kua, kuselza, Maqueta, la dos, kula kula kula kula kula Kiriako Alam de Haralam de de kula, ah, li, kula, mu, kula, mu. Pareja, kula. Αυτό επιβάλλει σήμερα η εθνική ανάγκη. θα κουλή, κούλα μου, λέει την πίπα τη. Της. Αχ, μου, κούλα μου. Γλικούλα, κούλα και κουλή. Όλα μαζί λοιπόν εδώ στο μίξερ, έχουμε πολλά μίξερ, εδώ είναι το δικό μας το ραδιοφωνικό. Ο Δημήτρης Κύρκος το ρυθμίζει τον ήχο του για να έρχεται σε εσά. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο λαό, πρώτες διεθμίσεις και εδώ είμαστε. Καλλιά, Ποσολί, καλησπέρα. καλησπέρα. Σοβιετικό Αρκούδο εδώ. Ε, Αρκούδε. Μίσα, μίσα. Μίσα, μίσα, μάλλον έτσι. Λοιπόν, θέλω να σου πω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι κάνω δημόσια έκκληση στην Ελένη Λουκά να πάρει στην Ελλοφρενέ και να μα πει γνώμη για τον Τεγκρέσ. Έχω μεγάλη απορία να ακούσω τη γνώμη τη, φανερό. Α, δεν έχει τοποθετηθεί για τον Τεγκρέσ, έχει δίκιο. Δεν έχει πει κουβέντα. Ναι, έλατε. Είναι τα κρύβια αυτά. Τέλο πάντων τώρα. Μέργα μου το. Το δεύτερο είναι επειδή παρακολουθούσα την Ελλοφρενέ τη προηγμένη Πέμπτη, βλέπει διαβασμένο, έτσι. Hey. Ε βέβαια. Λοιπόν, θα ήθελα να πω στην αντιμνημονιακή ζωή Κωνσταντοπούλου. Συμμετείχα σε μια προσπάθεια αυτό να ανατραπεί, και όταν αυτή η προσπάθεια προδώθηκε από μέσα, εγώ συγκρούστηκα και άφησα <Κι> την και τρίτη πολιτική θέση. Εκεί που ήταν όταν ο Λαφαζάνη υπέγραφε να δοθεί ο πειρά στην Κόσκο, εκεί που ήταν, στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν. Ναι. Μπράβο. Επίση, όταν τα τα κολούζωα, οι χρυσανγκίτε γαρίζανε μέσα στην Βουλή του Προεδρία τη, γιατί να του πέταγε αλλά του καλούσε να έρθουν και δεν ξεκινούσε τι διαδικασίε. Η αντισυσιμη Κωνσταντοπούλου. Αυτά μπορεί να μας απαντήσει Τώρα θέτουμε και θέμα συστημικότητα Κωνσταντοπούλου Ε κάπου όπα ε Κάπου να, να σεβόμαστε πέρα. και κάποια πράγματα η κόκκινη γραμμή τώρα Άμα, red flag, τελώς. Red flag, τώρα θα σε πάμε για κάνα σελ Έλα. Έχω να σε πάρω τηλέφωνο ένα χρόνο. Αποκλείεται, εγώ σε θυμάμαι. Ποιο είμαι? Αυτό, ένα μυθιό. Είμαι ο Στάθη από την πάτρα. Έλα, ρε Στάθη, τα άμα θε. Και τη φάρσα στη μάνα μου με τι κούκλε τη βιτρίνα. Ναι, μου ρε, δεν θυμάμαι τη μάνα σου, δεν θυμάμαι. Σένα δεν σε θυμάμαι. Τη μάνας, τι θυμάμαι. Με λέει. τη μάνα σου μιλάω. Αύριο. Ναι. Φρίντα. Φρίντα. Την πάτρα. Ναι. Κράτα θέση γιατί πάει για σολτά του, βέ, μαθαίνω. Έχω κλείσει εισιτήρια, πλήρωσα και την κανιότα 1,5 ευρώ την τα βατιλίκη. Η κανιότα τι είναι. Η κανιότα είναι το εξτρέφιλε το 1,5 ευρώ. Α, μα το κλεί από Mm. Ε, πώς, πώς θα σε αναγνωρίσω στην Πάτρα που θα έρθει εκεί στο μαγαζί, τι θα φοράς Μουστάκι Να σου πω, τι κούπε τις, τις έχει που σου είχα στείλει και τα ποτήρια με τα σύμβολο Ε ναι βέβαια, απλά και Α, ένα και... ποτήρι μπήρας δεν ήτανε Ναι ένα ποτήρι μπήρας και να... Μόνος ναι. σου το έχεις κολλήσει γιατί μου ξεκόλλησε το σφυροδρέπανο Να το κολλήσεις πάλι Το κόλλησε ξανά ξεκόλλησε. Και στο άλλο Το άλλο το έχει ο, ο άλλος κολλή. Έλα, πώ Έλα! λέει. Ξέρει τι παρατήρησα τώρα που άκουσα τη Λουκά. Όχι. Όταν παίρνει εσένα, βρίζει. Σου φωνάζει, σε λέει παλιό και τα λοιπά. Όταν παίρνει τον, τον τζουκαλά, γλύφει. Φοβάται, φοβάται, μην τη πει αδελιά, και είναι όλο ευγένεια και γλύφει. Μήπω είναι γαβρίνα, γι' αυτό. Όχι, όχι δεν είναι καμία σχέση. Ωραία, τη άρχισα και γοτάτε, Τώρα να μάθει. Όταν παίρνει εσένα, είναι επιθετική. Θα μπουν Πατά κάποια γλίφη. όρια επιτέλου. Βρέστησε ο τζουκαλά και άκουσε την να Czeka, bo mi dał. Mo na iść. Emek się deti międżeni lukas. I A Ναι, χαίρετε. Είναι που, βλέπω, που Μαρκόνι, είμαι. Είναι πολύ αισιόδοξη μερικοί ότι ο Τραμπ θα το πει την αλήθεια για τα UFO. Λάθο. Είχε ξανακάνει ο Τραμπ κυβέρνηση. Και, και δεν λέει αλήθεια, δε, λέει ψέματα για το έθα, UFO. Τα έθαψε, ναι, ψέματα θα ξανακάνουν. Μα τι θα πει τώρα, θα τα κρύβουνε, τα... παιδί μου. Να βάζουν, να βλέπουν, να συνπιέζουν. Δεν τα είδε, παιδί, παιδί μου, στο καπιτόλιο τότε που κάποια στιγμή ναι, τα ελευθέρωσε ναι. που ανοίξαν ναι. την πόρτα και βγήκαν όλα τα UFO έξω τότε και κάναν την του. Τώρα τα κλείδωσε πάλι εκεί στο καπιτόλιο, είναι κάτωτο, στο βάλ γραφείο, Χρημένα, πόδια του. Στον άντζελο, Αντζελά, Ά, άγγελο Αντζελάτο. Άσε τον Άγγελο τώρα στο το Άγγελο του Ευαγγελισμού γιόρταζε. Πότε ήταν, Δεν ξέρω, Τα έχω χάσει. Δεν πήρα τηλέφωνο. Τώρα. Έλα για. Σε το τίμιο δεν είμαστε καθόλου καλά. Και βγαίνει και ο Φάμελος ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Ότι έχει απομείνει δηλαδή, και μιλάει για το κόμμα. Εμεί είχαμε μια δήλωση. Έλλειψης εμπιστοσύνη από την κοινωνία και στις εκλογές του 23 mm -hmm. στην πολιτική μας πρόταση μετέχαμε τραγικά φαινόμενα απαξίωσης ξεκλογές, ξεκλογές, Εγώ το είπα 10. 10. 10. Να, να ντρεπόμαστε για το κόμμα που ήμασταν Εμείς να δείτε που δεν ήμασταν στο κόμμα αυτό πόσο ντρεπόμασταν για το κόμμα που ήσασταν Από την αρχή πριν αναλάβει, γιατί βλέπαμε που θα πάει ο Λευτή Παπάντζα, μετά που ανέλαβε το πρώτο εξάμεινο, μετά που έφερε το μνημόνιο, τι έκοψε με το μνημόνιο, τι ξεπούλησε με το μνημόνιο, και μετά με όλα τα υπόλοιπα, μόλι χάσανε την εξουσία, πώ την ξαναχάσανε μετά και πώ διαλύθηκαν στην πορεία. Όλοι μαζί γενικώ έχουμε τραπεί πολύ να είναι καλά ο ΣΥΡΙΖΑ, μα έχει δημιουργήσει έντονα συναισθήματα. Λαό τώρα, μέρο δεύτερον. Λένε οι υπουργοί ότι δεν βγαίνουν τα δημοσιονομικά. Λένε για μένα οι όμορφες <σίλωσες> που ζήσαμε μαζί. Όχι σήμερα διόρθωτο, ρε τελειωμένο. Τα φαν δεν πληρώνουν... Άσε τώρα τι θα βάλουμε τραγουδάκι, άσε σου τώρα. Ποιος σε θέλει να σε ακούει πια. Λοιπόν άξιο να ρίξει. Τα φαν δεν πληρώνουν καθόλου φόρους και δεν πληρώνουν και καθόλου έμφυα. Λένε για μένα. <σίλωσες> <σίλωσες> Λένε για μένα. Λένε <σίλωσες> Ρε ή να ενημερώνει το λαό, να, να τον κοροϊδεύει το γοβέπι, υπάρχει και ένα όριο στην βλακεία. Αυτό... Όριο δεν υπάρχει στην βλακεία. Όλα και όλα. Όλα να τα δεχτώ. Όχι, όχι. Όριο στην βλακεία δεν υπάρχει. Μην τα ξεσπίσουμε να... όλα. Να σου πω, γιατί δεν μου λε ότι το ψήφισε ο Τσίπρα αυτό για τα πάντα. Να σου απαντήσω. Δεν θα σου το πω. Γιατί, εσύ δεν εσύ... θα σου κάνω τη χάρη να ακουστεί το όνομα αυτό ξανά. Σου έχω έτοιμο. Τε σε κάλασε. Αθεράτευτα ψεύτη. Αλέχη Τσίπρα, αλλά κάνει μου την ερώτηση ω προ την απάντηση. Δεν θα σου κάνω καμία ερώτηση. Εγχριστό, αδελφέ Αποστόλη. Εγώ. Λοιπόν, επέτρεξε μου να ξεκινήσουμε τη συζήτηση μα προσευχή. Επετρέπω, στο όνομα του πατρόκε του Ιού και του Υγληού πνεύματο Αμίν. Βασιλέφου ράνει παράκειται. Το πνεύμα τη Αληθία. Από Ας... το διαβάζει αυτό ή το ξέρει. Το ήξερα αλλά με κόκλασ τώρα και μεσίω. Εγώ σε με κόμπλε. Έστω κόπλα. Στο πίσω του. Το κάτι θα μου πει, εγώ δεν θα κάνω τίποτα. Τέλο πάνε. Πού ανοίγω το λογαριασμό, που ανοίγει το λογαριασμό για την τράπεζα. Και βέβαια. Φω η ονομασία τη ψηφιακή τράπεζα, τη εκκλησία. <Λάδος> Μήπω να... θέλετε ένα κλεισιο δάνειο. Βρέα, θα ανοίξουμε λογαριασμό και γράφουν και τα δάνια. Ναι, δεν πάει έτσι. Όμω με το λογαριασμό έχει ένα δάνιο. Έ, εντάξει. Πρέπει. Για τον εκκλησιασμό να πάρετε κανένα ρούχο τη προκοπή, πάτε με κάτι τσίτρια πρόχειρα. Θα βάλω υπογραφεί με σταυρό, όμω γιατί δεν ξέρω γράμματα, δεν πειράζει. Με σταυρώ, εκεί είναι μόνο με σταυρό. Απλά ο καθένα κάνει διαφορετικό σταυρό. Ωραία. Έ, στα βρω, ίσω να πω τώρα. Ό,τι α... έχει ο καθένα. <Τοποστολή> ε, Έλα. Ναι. Έλα. Να σου πω, θέλω να δώσω μια συμβουλή στο επικοινωνιακό επιτελείο εκείνη τη τράπεζα τη Φως. Εγώ είμαι. Εσύ ε... Το επικοινωνιακό επιτελείο είμαι εγώ, ναι. Α, ωραία. Φως bank. Για μια ζωή με πολυτέλεια. Δώσε όρκο στα Ευαγγέλια. Κοίταξε, αν πρέπει να αλλάξουν όνομα. Μπορεί να του κάνει μήνυση ο καρβέλα. Γιατί, το Φως μπανκ, γιατί. Ε, γιατί είχα βγάλει ένα τραγούδι. Λέω, ο Φως μα έχει κατυφλώσει με τη βίση. Δεν θυμάστε. Λοιπόν, έχει πια Καλά αυτό με τη φύση έχει βγάλει όλα, δεν κάνουμε έτσι; Ναι, φίλε, αλλά πώ έκανε μυνεί τότε ο Γιάννη με να νύ στη μέτα και πήρε το ΜΕΤΑ. Μα αυτό. Όχι. Είναι ποικίνη πράγματα. Ναι, πάει το μέτα. Ποιο Από το Facebook. Το Facebook, ναι. Κέρδισε ο Γιάννη με έναν ή το Facebook. Δεν το κέρδισε. Έλεγε ότι θα κάνει αγωγή. Και τσίσα. ε; Τσίσα το μέτω, το ήμουν στο ζούσκι και περαιώσει αν δεν γίνεται. Στο Γιάννη μα λέει, τι δεν κάνει. Μην με κρατάτε, μην με κρατάτε. Αυτό έχει έναν, δεν στιέύετε. Μα αυτό μα λέω ακριβώ αυτέ τι αναλογίε. Τώρα και παίρνω. Ένα αυτό Ότι δεν παίζεις με τον καρβέλα, καταλάβετε Ότι δεν παίζεις, δεν παίζεις με τον καρβέλα Ιδανικά τον αποφεύγεις τον καρβέλα για οποιαδήποτε χρήση Ναι, καλημέρα σας. Να σα πω, γιατί δεν αναφέρετε τη διάψευση τη Εκκλησία ότι δεν ισχύει αυτό για την τράπεζα όπω έγινε την πρωινή εκπομπή του κυρίου Τάκη. Τι σημασία έχει η αλήθεια. έχει σημασία κύριε, δεν μπορεί να λέτε ό,τι θέλετε. Για Σιγά να... που δεν μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε. Θα μα πείτε εσεί τι θα λέμε. Τάκη τα όσα. Όχι, εμεί θα λέμε ό,τι θέλουμε. Τι είσαι, <laughs> εσύ, Έισε. Τροπή σα, Καραγκιόζηδε. Σα παρακαλώ πάρα πολύ, Πιπέρι. <laughs> μας λέει έτσι. Φτάζαμε στο τέλος όπως κάθε Παρασκευή, περίπου τέτοια ώρα έχουμε τις παραγγελίες αφιερώσεις σας αυτές μας πάνε στο ακριβώς της ώρας εκεί είναι ο Γιώργος Πιέρος με το μαγκαζίνο εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε την Δευτέρα για σας Ελά, Εδώ, Πογόνη. Ελά, Πογόνη, έρχομαι, Πογόνη. Τα μαθες. Α, έμαθα, και είσαι πολύ τυχερό. Δεν θα ερχόμουν. Αλλά και με είμαι τυχερό. Μόλι άκουσα εξαγγελία πρωθυπουργού για αυξήσει, λέω εκεί θα πάω τα λεφτά μου. Να το. σου πω και παραγγελία για Παρασκευή. Θέλω δύο πακέτα μακαρόνια, Κριστέφανη και τα λοιπά με την εξαγγελία του πρωθυπουργάρα μα. Α, μαζευτείτε. Έγινε, θα έρθουμε, ελά, φυλάκια. Από σήμερα, τίθεται σε ισχύ η πέμπτη διαδοχική αύξηση του κατώτου μισθού. Ναι, παρακαλώ, πα, πα, παντοπολείων η αυτονία. Ναι. Λοιπόν άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνο τα... Σε σκένα τα ωραία. Ο οποίο πια στην χώρα μας φτάνει τα 880 ευρώ. 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό ε, και στέφανε από τον καλό. Θέλω να θυμίσω ότι τον παραλάβαμε στα 650 ευρώ το 2019. Μειο κουτσάκι στέφανε, δύο κουτσέ μεράνε και βόλικο. Και είμαι πια πολύ το πεβησ ότι θα τηρίσουμε τον προεκλογικό μας στόχο. Ο κατώτο μισθό να είναι 950 ευρώ το 2027. Εγαπάλε πόλικο κρασί και ο 8 μου καλιά μπείρα.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 Μια αφιέρωση θέλω για την Παρασκευή, αφού ζήτησε να αφιερώσει. Για δώσε. Λοιπόν, και να να τα σημερινά του υπολογισμού για τις αυξήσει, μαζί με βέγκορεση. Που κάνει του υπολογισμού στο βαγγέλη που θέλει να τον πληρώσει, <χει> λέει τα πέντε λεπτά στα να τον Θα το φτιάξεις, είσαι, ωραία. Λέει, εσύ, κι άσυν, τι καταλαβαίνω εγώ. Δώσε ένα Πώ το αυτό, ρε, Δώσε ένα εικοσάρι, λέω. Για, ένα εικοσάρι, για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8 ώρα. 832, 320. Μιλάμε για 50 ευρώ, ευρώ το μήνα μυκτά και το μήνα 332, 96 το μήνα. Ποιο θα πάρει 960 το μήνα. 700 Ωραία. ευρώ το χρόνο μικτά. Ρωτάς αν τα παίρνει ένα ενέργεια. Για δεν ενέργεια. Είναι αμελιτέο, όχι μια <Τι> Αποστολή. Έλα. Καλά. Καλά. Θέλει να ανοίξει για την Παρασκευή μια αφιέρωση να μου βάλει. Ναι, για πε. την Παρασκευή που είχε πάρει Λουκά στο καλά και του λέει αυτό ομάδα είσαι, ρε, Λουκά? Ε, Είναι μια στο Σπιρτόκουτο που είναι ο τύπος εκεί πέρα και και λέει: Τελείω ο τι, τι πέρα ομάδα είσαι Λουκά? <laughs> <laughs> <laughs> Luka, Nil, idzie, hastaını, piocier, temiecle, to to hmm. A, A, nie masz prawa. A, to już. A, to Czas to już. A, A, A, A, A, Προχτέ, σου έκανα μια παραγγελιά που ζήτησε. Δεν σε άλλο δεν σωστά. Εγώ ήθελα να πούμε τη ροκιά του Τόνι Αϊόμι στο World Pix. Μα δεν σου ξεκαθάρισε ότι θέλω μετά την εισαγωγή του Ozzie Orborn. Τη δυνατή τη ροκιά που κάνει. Δεν Καταλάβεις. μου το ξεκαθάρισε. Είναι δεσκάδα, εγώ φταίω, ναι. Εγώ Και φταίω. Άγρο, σε παρακαλώ την Παρασκευή, βάλ' την original. Τη δεύτερη. Κατάλαβε μόλι τελειώσει εισαγωγή του Ozzie που μπαίνει δυνατά ο Τόνι, έτσι. Καλημέρα, Σουκουνούμα. Καλημέρα. Ευχαιρό να με ακούσει, γιατί εγώ σε ακούω τακτικά. Λοιπόν, όλα πηγαίνουν τόσο υπέροχα, ρεγά μου, Βιβέλαδο, και θα ήθελα μια παραγγελία να σου κάνω. Να τυράξει λίγο το τραγούδι του Πάριου, του Γιάννη του Πάριου. Του Γιάννη του Πάριου, ναι. Του Πάριου, του, πα, του Γιάννη Πάριου. Του Γιάννη του Πάριου, μάλιστα του. Χα να συγκριθεί μαζί σου. Αυτό είναι ένα αφιέρωμα στον μεγάλο, άξιο του ηγέτη, ο οποίο. Χα να, να συγκριθεί μαζί σου. Και όταν θα αρχίσει τα Από τα τι, το ποιο να απαντά. Αυτό σε ένα μηδέν. Γιατί γελάτε, κύριοι, τυγκόμενο ή συζήτη, τολμαδάκια, ψεύτη, ψεύτη, ψεύτη. Θα του λιώσω. Να συγκαλύψουμε τι, για να κολοτρένουν, να χαθεί εξουσία. Πού πάμε το αυλονίτη. Όλα αυτά θα τα παίξει. Όλα, όλα αυτά εδώ δεν είναι. Ναι, αλλά στην αφιέρωση μπο... γίνει, να έχει και έναν ρημό. Τέλο πάντων, εντάξει. Okay. Είναι, ένα μήνυμα με το τραγούδι σαν χαλή και από το θα παίζει το ποιο θα συγκριθεί μαζί σου. Ποια αυτά τα πράγματα για να από τη συμμορία τη μιζέρια ένα θαυμασμό προ το μεγάλο μα ηγέτη. Μετα από Ποιος, ποιος, αυτός Ένα μηδέν Γιατί γελάτε κύριοι Πες μου να πάω Καλύπτυνο γραζίζε Μετά από σένα τί για λατζή Τι να αγαπήσω Μετά από ένα πιόν, θα του λιώσω. Για να συγκαλύψουμε, αναρωτιέμαι τι ακριβώ. Μετά από σένα πώ, να ζήσω άλλο πώ. Ωραία, πού πάμε, Ποιο να συγκριθεί μαζί σου. Αχταρμάσω. El Γεια χαρά. Τι κάνει. Θα ήθελα για την Παρασκευή, τώρα που μα μπήκε από πρώτη του μήνα και νιώθω ήδη πολύ πιο Ευρωπαία. Με την αύξηση? Υιερό... Ναι, καλέ. Ναι, σε κάνει να νιώθει λίγο η αύξηση Ευρωπαία. Έχουν μακρύνει τα πόδια μου, έχουν ξανθεί. Νομίζω πω έχω αλλάξει γενικότερα σαν άνθρωπο. Να, πολύ. να παίρνει το να δει. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα ήθελα με αγάπη σε όλου να αφιερώσω το πότε τον παίρνει, πότε τον τρώ. Για το μισθό, εννοεί. Ναι, τώρα αν κάποιο. Για πώ τι άλλο να φάσει. Όχι, όχι, όχι. Πότε τον παίρνει, πότε τον τρώ. Με Και Έγινε. Και όλε μαζί. Μου είχε πει ότι το παίρνει κάθε πρώτη του μήνο. Μιλάμε για 50 ευρώ, ευρώ το μήνα μεικτά. Και είχα μια απορία. Όσο γρήγορα το δρως Από 34 έως 43 ευρώ περισσότερα, καθαρά, κάθε μήνα Πότε το παίρνεις, πότε το δρως, άχι είναι λίγος ο μισθός Τρώει όλη την αύξηση η εφορία, όχι η απάντηση Πότε το παίρνεις, πότε το δρως, άχι είναι λίγος ο μισθός Ξίδι, λυπάμαι Θα ήθελα πόσο καιρό να πάρω, αλλά δεν είναι πια αναγραμμή. Να ζητήσω για παρασκευή παραγγελιά. Δεν είχαμε πει ότι είμαστε οι ορδέ, λέει, αυτές οι ορδέ που κάνουν και. Είμαστε οι ορδές και... με πει. Ναι, δεν είναι δυνατόν, λέει, αυτές οι ορδέ να αλλάξουν, λέει, τη σταθερότητα τη χώρα. Λοιπόν, εγώ θα πω, hail to the Horde να βάλει από Creator. Φυλάκια, γεια, καβλα Μωράκι, γεια. Η κοινωνία μας ξέρει καλά που οδηγούν οι εξαλωσύνες και οι κάθε τύπου ακρότητες. Όσοι λοιπόν οραματίζονται βίες, ανατροπές, θα μας δουν απέναντι. Δεν μου λε, θέλω να κάνω και μια παραγγελία, μπορώ. Κάνε. Βάλε λίγο τον Άδωνη Γεωργιάδη, τότε που έλεγε ότι αν έχω ένα πρόβλημα ασφάλες στα τρένα, που μία το είπε χωρίς ίσω. Εγώ αισθάνθηκα πολύ άσχημα, υποθέτω αυτός πολύ περισσότερο. Αν ξαναβλέπει τι έλεγε μέσα στη Βουλή, Μα... σε ε... επίσημη ε... ερώτηση. Ε... Αν το ξανα... η θέση του, εσεί τι θα λέγατε τώρα, Ότι απαντήσατε καλά. Ε... Ε... Να, να... να σα πω κάτι, κύριε το Είμαι πιθανός ο υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανός ο υπουργός να σκέφτηκε, είναι πιθανόν ότι αν εγώ ω υπουργός μεταφέρω εγώ να πω ότι ο Μπορνοσφάλι στα τρία να βρω τη λάθη του, δεν του δούλευα Έλα. Από του κοινού νητού αφιερωμένο για Νίκο Για τη μνήμη, για Παρασκευή. Έγινε. Γεια. Στο πιτ που έγραψε, Ατμόνι θα πάρω Και θα χαρίσω το τραγούδι όπου γουστάρω. Τίτλο και νόημα δεν έψαξα για να Μια ρήμα πάνω σε αλλά καθόλου ξένο. Να ώρα που πεθαίνω. Μη με για ό,τι δει γραμμένο σε μου Στου Αφροαμερικανού που ζείτε, σαν την Ορλεάνη, στου ρεπέτε. Παπαγάρι και τσιτσάνι, στο τραγούδι που έγινε σφυρίνα, σπάσει η αλυσίδα και στην επανάσταση που κρυβά στη χιλιαντηρίνα. στα παιδιά που ψάχνουν, λέει όμω το Αιγαίο. Κοντά σε όλου του ανέμου, σαν Πανέργη και Ευρώπη. Και σε αυτού παππού αγχαίρι να σωθούν οι άνθρωποι. Που δεν ήταν ρουφιάνοι κερδοσκόποι. Στην παγκόσμια συνείδηση που δεν να αλλάξει. Και το άρρο στο μυαλό τη να πετάξει. Στην ελπίδα βως μια μέρα θα έχουν όλοι τους κινήσει Και η πράσινη μόνο μιας θα κοκκινήσει Σ' του του σταθρού, Την πολέμου στο κυνήγι της χαμόγελο απέναντι κάνη Στο φορτίνο το Σαμάνο και, και τον Μπενογιάννη. Μπενογιάννη. Στο έγραψες ατώνη, Και θα χαρίσω το τραγούδιο που γουστάρω Ίτλο και νόημα δεν έψασα για να βρω Μια ρήμα πάνω σε φωτομαύρο Συναίσθημα παράξενο αλλά καθόλου ξένο Να σω την ίδια ώρα που πεθαίνω Μη με παρεξηγείς για ό,τι δεις γραμμένο Σε όσους μου έρχεται το στραφιερωμένο Τους έχει κερδίσει με το αίμα του και με τα όπλα του Κυρίως με τα όπλα του Κυρίως με το αίμα του Κυρίω με το αίμα του Μια αφιέρωση λοιπόν για την Παρασκευή. Δώσε. Το ένα είναι για τον Πελογιάννη που τον εκτελέφερε πριν από 70 τόσα χρόνια τα φασισταριά. Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια, ίδιος μαυτά, περήφανος, στιτός. Τον ξέρουνε τα ελάτια, τα πλατάνια. Ήδιος μαυτά, περήφανος, στιτός. όλοι του τα Ρουμάνια. Βρος για τη νίκη, για το κόμμα ευρώς, ο Μπελογιάννης ζει μες καρδιά μας. Ο Μπελογιάννης ζει βας Και το άλλο είναι μια αφιέρωση για τον Άρη, Βεληγιό. Ότι σηκώνομαι πολλά πρωί τρει ώρε πριν να φέξει. Και να πω και ένα τετράστιχο. Γιατί? Θα το πω. Ξέρω εγώ. Σαράντα πήχε φλιμπεριά στο πρώτο καβαλάρι. Αυτά θα περιμένω την Παρασκευή. Σηκώνομαι πρωί, πρωί τρει ώρε πριν να φέξει. Περνώ.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 Μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Θέλω να βάλει του στρατιώτε του ναυτικού γκάμπα, παρέλαση. Να τραγουδάνε το λίμνο, αλλά στο γαμμό. Τι ξέρει ποιο θα βάλει. Όχι. Ο Μησοτάγκη. Μα πού να πάει το μυαλό μου. Χαχάχη, ξυπνάκια. Και μετά να βάλει όλου αυτού του πλεύρηδε κτλ. Να του δικαιολογούν για το σύνδημα που φωνάζανε. Ξέρει, ξέρει να το φτιάξει. Εγώ τέτοιου ναύτε θέλω να στελεχώνουν σμελαρά. Μας... <στοί> τίχνες... Όχι να λένε καλά. περνά, περνά η μέλισσα και μικρό μου πόντιο. Να, στε, στελεχών... να τραγουδάνε τέτοια συμφέροντα. Θέλω για παραγγελία για την Παρασκευή. Θέλω από Merchant, το We Child of Your αφιερώσω Και όλε 9 Απριλίου στην <Το> <Το> <Το> Σιλά το κεφάλι, αλάνια και καλή δύναμη! Θα νικήσουμε!